Έλα, αγάπη μου. Έλα. Λοιπόν, γύρισε μια φίλη από το Παρίσι σήμερα από την Α, Αγάπη μου, πόσο εύκολο. 1,5 ευρώ το νερό. Τι είναι 1,5 ευρώ, παιδί μου, πόσο γόμενα πόσο χρονών. Εγκόμενα, τι σε νοιάζει, μαλαίκα. Πόσο πε, μαλαίκα με ένα, μ ένα, μ ένα, μ ένα, μ ένα. Ε, το λέω χαϊδευτικά. Εντάξει, πόσο χρονών. 48, δεν σου κάνει. Έλα δεν μου κάνει τώρα. Πόσα δίνει. Αλλά είναι καλή όμω. Πόσα δίνει, γιατί εγώ είμαι νέο. Πόσα δίνει. Δεν δίνει. Δεν δίνει, παιδί μου, για να την κάνω να, να νιώσει γυναίκα πάλι. Και για το νερό, έδινε 3,5 ευρώ. Αν δίνει 3,5 για το νερό. Και έδι... Για αυτά που προσφέρω εγώ, μια ζωή να δουλεύει δεν φτάνει. <laughs> Λοιπόν, και το μικρό το μπουκαλάκι παρακαλώ. Δεν κατάλαβα δηλαδή, εμεί γιατί να το πουλάμε στην Ακρόπολη φθηνότερα. Σωστό, είναι... σωστό, σωστό. Ναι. Αλλά με αυτό το σκεπτικό δεν θα πρέπει να κάνει 3 ευρώ το νερό στην Ακρόπολη. Ναι. Θα πρέπει να κάνει 3 ευρώ στα φιλιατρά. Γιατί είναι τουριστικό τουρισμό για τα φιλιατρά. Όχι, Άχι. αλλά έχει πήργο Άιφελ. <laughs> Τύπου. Ωραία, τα φιλιατρά έχει πήργο το Άιφελ. Είσαι βλάχα, άσχητη, δεν ξέρει. Δεν το άσχητη, δεν το σκέφτηκε. Γίναν και ξεχάσαμε την επαρχία. Δεν το ξέρω ότι έχει πήργο το Άιφελ. Και στα φιλιατρά πρέπει να έχει ακριβά το νερό με αυτό το σ Παρισία. Και στην Κιπαρισία ξέρεις γιατί Γιατί Εκεί δεν έχει πρίπου το Eiffel Τι έχει Αλλά η Κιπαρισία έχει μέσα το Παρίσι Ε, παγάζα καλό Και λίγα θα ήταν τα τρία ευρώ Φυσικά mm. Συμφωνώ Άντε Πες τη φίλη σου το λέω ωραία Πες την άρθη τσάμπα Έλα άντε Έλα Έλα Μια ώρα σκότω το τηλέφωνο, ρε φιλέ. Τι να κάνω, ρε φιλέ. Τι το ίδιο εύκολο, έλα. Το ίδιο εύκολο, τι εννοεί. Δεν είναι το ίδιο εύκολο όπω παλιά. Δεν το έχει το χέρι. Είναι βαρύ το ακουστικό του, τσολιά. Να πάρει κανεί τρίφιλε. Δεν θέλω, έχουν ακτινοβολεί αυτή οι δυόλοι. Να σου πω, το και πιο φίλο ο Γεωργιάδο παλιότερα, ρε. Το σαλάμι λέει άμα το πάντα το φάσαι ολόκληρο, μπορεί και να πεθάνει. Άμα το κόψει φέντε φέντε, λέει τρώγεται πιο εύκολα. Σωστό. Αλλά αυτό το κάνουν, το έχουν καταλάβει και αυτό το κάνουμε τώρα. Έναν, έναν, έναν τσου κάνουν επιστρευση. Τι επιστρέψει, φ Ε, δεν του κάνω επιστράψει, του βάζω του αλάμου εκεί που πεθαίνει. Άγια, άγια σου, γεια σου. Ξαφνικά ρε φίλε και μιλάω, δηλαδή πολύ σοβαρά τώρα. Η κλανιά του Μπόμπολα, η κλανιά θα παίξει πολιτικό ρόλο στην Ελλάδα στι επόμενε εκλογέ. Ποιον κλανιά... φωτογραφίζεις, δεν ξέρω ποιον φωτογραφίζει. Έλα, η... δεν θέλω να μάθω παραπάνω, γεια. Η βρωμάη, λοιπόν, κατάλαβε, αυτά τα λέω για τον Κουκουρέ. Η κλανιά θα παίξει πολιτική ρόλο, γεια! Ναι, του Μπόμπολα όμω, ε. Πρόσεχε λίγο τι συγκρίνει. Αυτό λέω, το ναι. κουκουέ που είναι στο ησυμβουλή. Συγγνώμη, όταν βλέπει ότι ακόμα και η κλανιά ενό μεγαλωργολάβου κάνει κουμάντο στα πράγματα, τι περιμένει, ότι το κουκουέ με το σταυρό στο χέρι θα πάρει κανένα παραπάνω. Να μπει το κουκουέ στην κυβέρνηση. Άσε μα τώρα που θα μπει στην κυβέρνηση, πώ? Ξέρουμε, τις απόψεις του κουκουέτης, ξέρουμε πάρα πολύ καλά να πει στην κυβέρνηση και να πάρει το Υπουργείο Εργασίας και να προσπαθήσει το μεροκάματο από 400 ευρώ που είναι τώρα να το πάει στο 600 ή στο 800 ή στο 800. Ναι, πολύ καλή φάση. Και στο διπλανό Υπουργείο Ροβέρθος, α πούμε, ο Πολύ πολιτικοποιημένος ακούω. Έλα, στη ζέστη, άντε, γεια. Το άλλο δεν δε μα είπαμε. Ή μάλλον θα μα το πούνε φαντάζοντα με το ζεταιύριο δεν ξέρω κατά πόσο ποσό δεν ισχύει. Πώ λέγεται τώρα Πασό, καιλιά πώ λέγει θα το κάνουμε δημοκρατική παράταξη. Μη λες, πασόκ και στεναχέμαι. Στενα χωριέμαι όχι για το πασόκ. Καλά. Γιατί λες, πασόκ και σκέφτομαι και συμπάσκο με το δράμα αυτό του χαροκαμένου κατακαθιού του Πασόκ που χώρεσε. Σου πέφτουν τα βλέπετε κάτω. Το ε... θέμα δεν είναι αυτό το φιλέ. Ε. Το θέμα είναι τα 15η. Έχει πού σου καταστρέψει μια ολοκληρία με τι παπάλιέ π... που γράφει χρόνια στην περιοδικά σου. Μία. Έχει καταστρέψει τόσο τι οικογένειε που έχεις φεσώσει, έχει φεσαιώσει. Να μείνει και μόνο σου ξεξεροίσει που πάνε και έρθε, Σκατά Αυτέ είναι επίκρε. Αυτέ αλλά... είναι επίκρε. Αλλά το άλλο. Και δεν το, το πασόκ να μην έχει αποφασίσει τι φάνηκε. Α, αγαπημένοι Για το άλλο δεν λέω όμω. Και έχει άλλο. Τα 150 μήνα που δροστά θα τα πληρώσει, ή πα. Ποιο, δημοκρατική παράταξη είναι. Αν το... αλλάξει η αφημή, αλλάζουν τα πράγματα. Ότι έχει το πασόκα, θα πάει να δώσει κάποιο αφημίσει στο πασώ. Πρέπει να πάει αυτό να του δώσει αφημί. Έλαγιά. Έλα φιλόσο. Έλα. Σηκώθηκα 7 και 20. Άλλαξα το παιδί. Μαγείρεψα. Το πήγα καροτσάδα. Το τάισα. Ψ. Η γυναίκα μου στη δουλειά. Ποια γυναίκα στη δουλειά, παιδιά μου, εσύ είσαι η γυναίκα σου. Εγώ είμαι, αυτό λέω. Κάτι δεν έχει καταλάβει. Ο Σαμαρά και ο Ιουρέκης φροντίσαν για όλα. Αυτή που λε γυναίκα σου θα έρθει το βράδυ να σου ρίξει μια ψεύτικα π... και να σκάσει. Βέβαια... Να πάει να κοιμηθεί αφού σιδερώσει, κλέγοντα. Βέβαια μου αφήσανε του φίλου του για να του ξύνω κάθε μέρα. Τα αρχίγια μου δηλαδή. Εσύ τα έχει ακόμα αυτά, δεν τα έχει γυναίκα σου. Εντήπωση μου κάνει. AKPIEMENI MU MIGLE, AKPIEMENI MU MIGLE, PAME MAZY, Εγώ κολλητό από το Λονδίνο που σε ακούω από τα podcast. Έχω κολλητό στο Λονδίνο να, να, να τι ξεχάσει τι μάχε. <ΚΟΣ> Κολυτώ, ειδικά στο Λονδίνο δεν έχω λούγκρε όλε. Έχει, είχαμε εσύ έχεις στο Λονδίνο, πίσω κολλητούς φαντάζομαι. Κοίτα να δει αυτά, δεν μπορώ να τα αρνηθώ και να τα θέλω. Ε. Τώρα, πώς, εσύ, εγώ σε τώρα. Είμαι εγώ που από τα podcast και άκουσα όλα τα podcast περασμένε εβδομάδε το τα Παρόλο την κατάσταση. Τι θα κάνει ότι είσαι στο Λονδίνο, σου λάρα και έχει του μπόσι, άσε μας σκέψου μια λύση, Βάλτο το μυαλό σου να δουλέψει. Δεν νομίζω να δυσκολευτεί. Το πρώτο που θα δει κάτω στο τρένο. Σε καλυστώ το αγαπηώ! Καλά. Καλά. Όχι σε μένα καλά. Ο Κορχίδη τώρα πήρε είδηση ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι με τη μεσαία τάξη τώρα που την ισοπαίδωσε εντελώ. Αυτό όταν ήρθε ο Κινέζος είχε πιάσει στα σύνδεση από το πρωί στην Νερίτ. πως διάλογο τη λένε τώρα. Ναι. Και προσπαθούσε να μα πείσει για τα ωφέλη τη επένδυσης των Κινέζων. Α, και δεν δε μου λες τι υποθύμιες ότι θα είναι, λέει, ανοιχτά, λέει, τα καταστήματα στη Ραφίνα, αλλά όχι στον Πειραιά της Κυριακές. Ναι. Δεν χρειάζεται, στον Πειραιά κυκλοφορεί άνθρωπος έτσι τι στις mm. καθημερινές κυκλοφορεί της Κυριακής. Τόσα από και τόσα από κρουαζιερόπλια που έρχονται, τις παίρνουν όπως είναι με το πούλμαν, τους πάνε στην Ακρόπολη και του ξαναπάνε μέσα. Έχω ένα πρόβλημα από το πρωί σημα. Και εγώ έχω πρόβλημα. Και ο Πέτρος ο Οικοστόπουλο έχει πρόβλημα. Τι θα ασχοληθεί είναι. με το δικό σου. Τώρα δεν έχει φανεί. Λοιπόν, άκουσα το Γιακουμάτο που έλεγε για την Ελλάδα ότι είναι τρει περιφέρειες Και γκράγκ τρομοία στο κεφάλι. Έπασα το ίδιο που είχα πάσει τότε που διασπάστηκε η Ιουκοσλαβία. Δεν μπορεί να μάθει γεωγραφία, ράδευε. Ο Γιακουμάτο. Τι σημασία έχει να μάθει γεωγραφία, παιδί μου. Μπορεί δεν τον άκουσε τι είπε το πρωί. Ξέρει να είναι υπουργό. Καλό, μια ε. Τρει περιφέρειε έχουν το βρουτζάκι. Τι να κάνω, θα με βοηθήσει. Τέλο πάντων, άστα αυτά τώρα. Αυτό που σου είπα εγώ είναι σημαντικότερο. Το δράμα του Πέτρου του Κωστόπουλου. Είμαι να σκάσω. Άσε, άσε, μια... Είμαι να σκάσω. Τρει μέρε έχω να φάω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να κινηθώ, δεν μπορώ να φάω. Δηλαδή, να καταλάβει, θα κρίσαν τα λεφτά του στην Ελβετία από τη στεναχώρια. Πο, πο, πο. Ευτυχώ εγώ δεν έχω. Όχι αυτά που μπροστάει στου εργαζόμενου, Σιμάκο. Ωραία, αυτά ποιο θα χέμω, ωραία. Όχι αυτά. Κάτι άλλο, το προσωπικό ταμείο. Εκρινή. Γι' αυτά κλαίνουν εργαζόμενοι. Δεν κλαίνουν τα λεφτά. Ναι. Στρινή το διαζύγιο του με lifestyle, έτσι, όπω και εσένα και εμένα. Τι θα το θρυνήσει, παιδί μου, ε. με την οικογένεια, με στενό οικογενειακό κύκλο, ήταν δημόσια τόσα χρόνια. Δημόσιο ήταν και ο γάμο, δημόσιο και χωρισμό. Μαζί να τον κλάψουμε. Τα πάντα αυτό, παιδί μου, τρεφόταν από τη δημοσιότητα. Άμα δεν έβγαζε μπράτσο και προξεμπράτσο που είχε το παλικάρι, ε! Συντεμένο, τι. Συντεμένο που έχει χτυπήσει κάτι μελάνια πάνω να μην φαίνεται. Έτσι, μπράβο. Άσε μα τώρα. Δεν είναι το ρετού που κάνανε στα κολοπεριοδικά του. <laughs> Εδώ βγαίνει όπω είναι. Ακούω για τον Γιακουμάτο, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, κάναμε να εμφανιστεί από τα κανάλια. Και μετά τον έβγαλε ο Σαμαρά για να μην πα κατάθλιψη, γιατί ο Σαμαράς τα έχει ζήσει αυτά. Τα έχει ζήσει και τα έχει τα τόσα χρόνια. Τον έβγαλε από την κατάθλιψη και τον έκανε υπουργό. Και ποιο θα κάνει υπουργό, κάποιον για τον οποίο υπάρχει οσμή σκανδάλου και φοροδιαφυγή. Και κάτι τέτοιο. ποιο θα κάνει υπουργό, κανένα άσχητο. Ναι. Α, το σήκωσε ρε, ρεσόπα. Σιγάρη, μα καλέ και πύριε εκατοφορέ. Ε, ε, ε, σε παίρνω, εντάξει, δεν σε παίρνω κάθε μέρα, πιθες μια φορά την εβδομάδα, σε παίρνω, αλλά τα αδύνατο, έτσι. Σοβαρά. Γιατί έχει καταντήσει χρυσό κουφέ το εκ Γιατί? όλα τα εντάξει. Η από εδώ σε παίρνει, ξέρω, Η άλλη από εκεί σε παίρνει, ξέρω, Τι <laughs> Δεν παίζει αυτό. Ναι, ναι. Δεν, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καλύτερη από τη φορά δεν γίνεται, φίλε. Πιάνεις 4G παντού και εσύ μα πουθενά. Α. Μιλάμε, οι τύποι δεν υπάρχουν. Πιάνεις 4G και δεν έχει ίντερνετ. Δεν, δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα. Δεν τα ξέρω αυτά που λες τι είναι. Δεν το είπα αυτό. Το λες. είπα για να σου δείξω ότι είμαι δικτυωμένος. Α. Ναι, αλλά... Όπου γεις και γα*** <laughs> <laughs> Δεν μου λες στο Twitter πόσο καλά δικτυωμένο Ένα, ένα tweet εβδομάδα. -y βδομάδα. Καλοκαίρι, να έγραψε. Είς... <γιώλαιο> τι αγαπή <αγαλύο> με καλά κροκόδηλο. Ό,τι γουστάρι. Πάρε τη... είναι... την τσάντα κατευθείαν, στο κροκόδηλο. Πήγαινε στην επόμενη φάση. Αν γίνεται και αν εκτελείτε, ποιέ θα προτιμούσα την Παλατσινού, τώρα που είναι και ελεύθερη. Γιατί. Έβλεπε Batman, μικρό, ε. Το τενάκι Έβλεπε Batman και να Τζόκερ, πάντα. Τι Αν αρέσει, Δεν δηλαδή Αν να Μα... Τι... Να πει τραπ, να... Πασόκου... κοίτα τι κάνω εγώ στο Πασόκ, πάρτα. Τι κανένα Κωστόπουλος... σα χρόνια, να και εγώ. Ο Κοστόπουλο είναι Πασόκ. Ε, ελιά, ξέρω πως λέγεται τώρα. Εγώ χρωστάω μερικά χιλιάρικα στον ΟΑΕ και στην εφορία. Μη δίνει σημασία, κάνω τον αδιάφορο. Και βλέπω τον Κοστόπουλο μαζί με τον Λιμπέρι στην οίκονο κελιάζονται στην ξηραπλώστρα. Πε μου τι είναι, είσαι το πουρτανάκι μου. <laughs> τέλο πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το ελληνικό κράτο. Λέγεται. Τι να πούμε ρε φίλε. Ό,τι γουστάρεις. Τι πήρες να κάνεις. Ό,τι γουστάρω να πούμε. Ευτυχώ φίλε τελείωσε το... η εθνική από το ποδόσφαιρο και τελείωσε η χαζομάρα. Ή μάλλον τώρα ξεκίνησε η χαζομάρα. Γιατί. Γιατί ρε φίλε. Με το που δολιώσανε τα τάθρακες ξέρεις τώρα. Ξεκινήσα τα μεγαμπάιτ. Ποιο είναι το επόμενο ρε φίλε. Τα μεγαμπάιτ τα κιλομπάιτ. Κιλομπάιτα, Μεγαμπάιτα, Γιγαμπάιτ. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμιά εσωτερία, ρε φίλε. Και όλοι πάνε για μπάνιο και όλοι πάνε στη θάλασσα. Και τι να κάνουμε, να μην κάνουμε μπάνιο, να μην κάνουμε θάλασσα, ρε φίλε. Έχουμε, παιδί μου, απελευθερώθηκαν οι παραλίε. Έχουμε να δώσουμε στι ιδιωτικέ παραλίε τα, τα πλεονάσματα, τα χρήματα όλα. Ναι, ρε. Να κάνουμε ένα μπάνιο, να ενισχύσουμε την οικονομία, να έρθει Εχθές, ναι. έστειλε κάποιος κάποια, δεν ξέρω, ένα μήνυμα και σχολίαζε αυτό που είπα σε σχέση με την εθνική Όλα τα κρατάς, ε Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ καταρχήν, βάση περιπτώσει δεν ήθελα να πω, Ήταν τέλο πάντων, το νούμερο εικονικό δεν ήταν και καλά ακριβέ. Πρώτον. Δεν ενημερώνω με από μου από το μέγα. Ούτε που το ανοίγω το μέγα. Χάλι. Δεν ξέρω τι χάρη. Ξέρω, ξέρω γι' αυτό. Δεύτερον Σχολιάσατε εκεί πέρα με το θύμιο ότι ήταν μια μεγαλειώδη συγκέντρωση αυτή με του τις, συνταξιούχου. Τις 5.0 κόσμου. Δεν, παιδιά, έχουμε χάσει το αυτονόητο σε αυτή τη χώρα. Είμαστε μόνο στην Ατικοί, πέντε 1 λαός. Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δεν είναι συνταξιούχοι. Λοιπόν, όταν το πάμε για πλάκα, κατεβάζει 15.000 κόσμο. Και πάνε 5.000 συνταξιούχοι. Οι συντάξει αφορούν όλο τον κόσμο. Του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του άνεργου, ακόμα και τα γίνι, τα παιδιά. Έτσι τα έχουμε πληρώσει αυτά τα λεφτά. Και πάνε 5.000 κόσμο. Και μου βγαίνουν μία η ώρα την νύχτα, α πούμε. Προχθέ αν μπαίναμε στου τέσσερις, ξέρει θα γινόταν. Πανυγύρι θα γινόταν. θα γινόταν. Θα και εγώ όταν η Αθήνα Μπά. θα τα μια ευκαιρία, βέβαια, Μπά. να γλιτώσουμε από όλα αυτά τα κολοκτή που μας έχει κληρονομήσει μια χαρά ο, ο Εθνάρχης.